Κεφάλαιο Νίτα, σελίδα 731 Στοίχη 1 έως 15 Το παράδειγμα των εκκλησιών της Μακεδονίας και το καθήκον των Κορινθίων ως προς τα συσφοράς υπέρ των πτωχών. 1. Σας γνωστοποιώ δε αδελφοί το χάρισμα της ελεημοσύνης που έχει δώσει ο Θεός εις τας εκκλησίες της Μακεδονίας 2. Πραγματικά δε πρόκειται περί θείου χαρίσματος διότι εν μέσω μεγάλης δοκιμασίας θλίψεως δεν κατεβλήθησαν, αλισθάνθησαν υπεράφθονον χαράν και η βαθυτάτη και σχάτη πτωχία των με το παραπάνω αξιοθαύμαστος εις τον πλούτον της γενοδορίας και την προθυμία των στο τον ασυνεισφαίρουν μεγάλα ποσά. 3. Λέγω δε τούτο διότι και σύμφωνα με τα οικονομικά στον δυνάμει διδομαρτυρίαν δι' αυτό, αλλά και παραπάνω από τας δυνάμεις τον έδωκαν εξηδίας πρωτοβουλίας και ευχαριστήσεως χωρίς να τους αναγκάσει κανείς. 4. Και με θερμάς παρακλήσεις μας παρεκάλουν και ζήτουν να τους κάμωμεν τη χάρη να συμμετάσχουν και αυτοί στη διακονία και υπηρεσία που αποβλέπει στην βοήθεια των πτωχών χριστιανών. 5. Και δεν έδωκαν μόνον όπως και όσον περιμέναμεν και ελπίσαμεν αλλά έδωκαν πρωτήταρα και τον εαυτόν τους εις τον Κύριον και εις ειμάς σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού. 6. Και είτο τόση προθυμία Τον, ώστε για να μην δειχθεί τύπο κι εσείς, Παρεκαλέσαμε κι εμείς το Τίτον, καθώς το παρελθόν έκαμεν στην Κόριθον την αρχή τη συνεισφοράς, έτσι να φέρει εις πέρας μεταξύ σα και το γεμάτο από χάρην έργων αυτό της ελεημοσύνης σα. 7. Και οι μεν Μακεδόνε εδείχθησαν τόσο γενναίοι. Αλλά εσεί, καθώ ει όλα παρουσιάζεστε προκομμένοι με το παραπάνω, και εις την πίστη και εις των λόγων τη σοφία και εις την γνώση τη αληθείας, και εις κάθε προθυμία και ζήλων και εις την αγάπη μου που δεικνύεται εσεί και την απολαμβάνομαι ει φροντίσατε και εις την χάρη αυτήν τη ελεημοσύνης να δεχθείτε με το παραπάνω γενναιόδοροι. 8. Δεν λέγω αυτό προ αλλά σας κάνω γνωστόν τον ζήλων και την προθυμία των άλλων, για να αποδείξω πόσο γνησία είναι η αγάπη σας. 9. Δεν είναι ανάγκη να σας διατάξω, διότι γνωρίζετε καλά την χάρη που έδειξε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, διότι για σας έγινε πτωχός, εννοεί το πλούσιος, λόγω του απείρου μεγαλείου της θεότητός του, και εφόρεσε την πτωχήν ανθρωπίνην φύσιν και έγινε άνθρωπος, Δια εσεί εσείς πλούσιοι πνευματικός με την πτωχίαν εκείνου. 10. Δεν σας διατάσω, αλλά απλώ δίδω γνώμη εις τούτο. Διότι αυτό, το να φανείτε δηλαδή γενναιόδοροι στην εισφορά αυτήν, είναι ειδικών σας συμφέρον. Ξέρετε δε καλά το συμφέρον σας αυτός εσεί οι οποίοι αρχίσατε από πέρυσι προτού εγώ να σας προτρέψω, όχι μόνο να ενεργείτε την εισφορά, αλλά και ξεδηλώσετε πρώτη την θέληση να ενεργήσετε αυτήν. Ένδεκα, τώρα δε συντελέσατε και αποτελειώσατε το έργο της συνεισφοράς, ώστε καθώς υπήρχε η προθυμία του να θέλετε, έτσι να τελειώσει και να έλθει σε επιτυχέ πέρας και η συνεισφορά αναλόγως με όσα έχετε. 12. λέω αναλόγως με όσα έχετε, διότι όταν υπάρχει προθυμία και η καλή διάθεση, τότε κανείς είναι ευπρόζεκτος με ό,τι έχει, όχι με ό,τι δεν έχει. 13. Διότι δεν εννοώ με τη συνεισφορά αυτή να γίνει εις άλλους ανακούφισης, εις δε αλλά λέγω σύμφωνα με την ισότητα που πρέπει να υπάρχει μεταξύ αδελφών, το ειδικό σας χρηματικό περίσσευμα να συμπληρώσει την παρούσα δύσκολη περίσταση το ειστέρημα εκείνων. 14 αλλά και η ειδική των προ τον θεών Παρισία που λόγω των δοκιμασιών των είναι περίσσια να συμπληρώσει το ειδικό σας στοιχό πνευματικό νηστέρημα για να γίνει έτσι ισότης και στα σωματικά και στα πνευματικά. 15. Να γίνει δε ισότης αυτή σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον στην Αγία Αναγραφή. Εκείνος που εμάζευσεν από το μάνατο πολύ δεν εσχημάτισε περίσευμα. Και εκείνο που εμάζευσε το λίγον δεν εστερήθη ούτε επίρενο ο λιγότερον. Αυτό λοιπόν που έγινε εις τους Ισραηλίτας τότε αναγκαστικό διαθάυματος του Θεού, κάμετέ το σήμερον με την ελευθέρα προθυμία και γενναιοδορία σας.